Γεια σου ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε, φιλά, ρε. ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες, όλα να σου ρθω. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε, μαλάκανε. Ποιος άλλος θα το έκανε αυτό ρε. Δόξα του Θεού, μας ξεκούρασες, μας ξεκούρασες. Μας έζημε οι σπιτάκοι, μας ξεκουραζόμαστε, δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Το χρήμα πέφτει στα αρχή, ψήνομαι, τρώμε, πίνομαι. Ποιος άλλος θα έκανε αυτά, ρε. Αχ ρε τι ρε. Να σηκώνεις απ' το κρεβατάκης και να πας να ψεις, να φας το παεδάκης, να πιείς την πυρίτσα. Πού να τα βλέπεις, να μας τα έλεγες, να μας τα έλεγες! Δεν θα το πιστεύαμε αυτό! <ΣΣΣΣΣΣ> Εκεί στο κρεβάτι να πάρουμε και τη σύνταξη, έχει όλα ρε, να πιθάνουμε έτσι ξεκούρασα. Η Σόβια πρωθυπουργός ή θέλω η Σόβια. <sonic> γεια σουρε Μητσοτάκι, γεια σουρε Να μην πεθάνεις ποτέ ρε, φιλά, ρε. ποτέ, ποτέ. ποτέ! Σκατά να πιάνεις χρυσάφ, να γίνεται ρε μαλάκανε. <Κι> <Σ verdade> Είναι ένα από αυτού του θεούλιδε του διαδικτύου. Έχει βάλει μια ψισταριά, ψίνη και μπριζόλη παϊδάκια. Και ευλογάει το Μητσοτάκι. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτά που λέει για τον Μητσοτάκι. Τα καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκι. Τα καλύτερα. Τα περιγράφει ο άνθρωπο. Περνάει καλά εκείνη τη στιγμή. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να το καταγράψει και να το μεταδώσει σε όλου μα. Μα ενώνει, μα δονεί η συγκεκριμένη φωνή. Έχει και έναν ωραίο τρόπο που τα λέει. Είναι πολύ αυθεντικό. Χαίρεται με αυτό που κάνει. Χαίρεται με αυτό που λέει. Μαζί με αυτόν χαιρόμαστε κι εμεί και που το. Δεν το κάνουμε και που τα ακούμε να τα λέει. Δεν είναι όμως ο μόνος, αυτός είναι ένας από μας, ένας απλός πολίτης που θέλει να εκφράσει την ευχαριστία του προς τον ηγέτη και σωτήρα ημών, όπως λέει και ο Μπαλούρδος της ιδίσεις Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ο μόνος που μιλάει με τόσο καλά λόγια τα καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν λέω ότι ευτυχώ που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αν δεν είχαμε αυτό το Μητσοτάκη θα γινόμασταν. Λοιπόν λέω, ευτυχώς που υπάρχει ο Μητσοτάκης. το Μητσοτάκη δεν γινόμασταν τι θα γινόμασταν αυτό είναι ένα απλό φαίνεται και απλοϊκό ερώτημα Όμω είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Αν δεν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γινόμασταν. Το θέτει ο Βασίλη Λεβέντη. Ε, Απάντησε έδωσε ο προηγούμενο συνέλληνα, ο πρώτο, που μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά πρέπει να απαντήσετε και όλοι εσεί, ο καθένα χωριστά. Αν δεν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα γινόμασταν. 2, 10, 80, 80. Όσοι θέλετε, σχηματίστε τον αριθμό στο καντράν και μιλήστε, πείτε στον αποστόλη μέσα. Τι ακριβώς θα είχε συμβεί, διότι Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας μεγάλος, μεγάλος ηγέτης, πνευματικός άνθρωπος, πολιτικός ανήρ. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ μεγάλο, τόσο μεγάλο που ε, παίρνουμε φράσεις του και κάνουμε αναπαραγωγή όπως κάνουμε με τα τσιτάτα όλων των μεγάλων που έχουν περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Σας ενημερώνω, όπως τόνισε ο Κυριακό Μητσοτάκη. συνεχίζουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας. Όπω τόνισε ο κ. Μησοτάκη, αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Αποφεύγουμε τις χειραψίες. Όπω τόνισε ο κ. αποφεύγουμε τι σκοτεινέ επαφέ και τηρούμε αποστάσει. Όπω τόνισε ο κ. Μητσοτάκη, αποφεύγουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μα. Και αυτό το τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Είναι ο κύριο Πέτσα, κυβερνητικό εκπρόσωπο, από την ενημέρωση που κάνει προς τους δημοσιογράφους. Και όπως ακούσατε, όπω τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκη, κάνουμε διάφορα, λέμε διάφορα, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτά. Δεν τόνισε μόνο αυτά ο Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε και άλλα. Σα ενημερώνω, όπω τόνισε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μα. Σας ενημερώνω, όπως τόνείς ο Κυριακός Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα αρχή μα. μας. Σας ενημερώνω, όπως τόνεισε ο Κυριακός Μητσοτάκης, αποφεύγουμε να πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα αρχή μα. μας. Και αυτά τα έχει τονίσει ο Κυριακός Μητσοτάκης, πολύ μεγάλος, διότι τονίζει Διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δίνει οδηγίες για την καθημερινότητα. Έχει μπει στην πολύ βαθιά καθημερινότητα. Γίνεται η ζωή μας πολύ εύκολη. Καλά λέει ο πρώτος που ακούσαμε. Να ζήσει, να είναι ισόβερος Τα τακτοποιεί όλα. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Την τακτοποιεί με τις οδηγίες και τους τονισμούς που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τηλεκατάρτισης. Ε, τα, από απόσταση, τα έχετε πάρει χαμπάρι, αναφερθήκαμε και χτες με τα σκόη με κάτι λέξει ακατάληπτε που μπαίνανε στη σειρά επειδή αυτέ έβγαζε ο μεταφραστή, κάτι αρπαχτές που κάνανε εκεί διάφοροι τύποι με τα χρήματα πάντα του ελληνικού λαού. Αυτέ είναι και οι καλύτερε αρπαχτέ. Και γενικώ έχει γίνει ένα θέμα τεράστιο. Το σηκώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάει στη Βουλή. Θα δούμε τι θα γίνει όταν φτάσουν εκεί, τι θα συζητήσουν. Έχουν βγει καινούργια προγράμματα τέτοια τηλεκατάρτιση, τα οποία θα τα ακούσουμε σε τέσσερα μέρη. Ακούμε το πρώτο: Τεστ επιστημόνων. Ερώτημα 1. Ποια είναι η πιο απαραίτητος γνώσης για να είναι ένας επιστήμονας εκπρόσωπος της αριστείας. Α. Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή και οι κανόνες της πασέντζας. Β. Η σημασία της χρήσης του συνδετήρα και η επιλογή κατάλληλου σε λιδοδέκτη. Κάμα, βασική γνώση της νεοελληνικής γλώσσας για αλφαβητική ταξινόμηση σε τελεφωνική ατζέντα. Δελτα, η τάση της μόδα σύμφωνα με τον Νίκο Μαρέβας. Ε, τα 127 ονόματα επώνυμα των βαπτιστηριών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι παράγοντε όλοι αυτοί, είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, γνώσεις οι οποίες βοηθάνε τον επαγγελματία και τον επιστήμονα. Να βελτιώσει την αποδοτικότητά του, την αποτελεσματικότητά του. Κάνουμε και εμεί εδώ τι μπορούμε. Το κάνουμε ραδιοφωνική τηλεκατάρτιση μέσα από αυτά τα προγράμματα του σκόηλ ελικικού ή ελικίκου. Βάλτε που θέλετε τον τόνο. Νόημα δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώ. Οπότε θα παρακολουθήσουμε και στην συνέχεια. Θα κάνουμε όμω μια στάση. Σήμερα το πρωί ο Υπουργό Αναπτύξεω, εμφανίστηκε και έθεσε πολύ σοβαρά θέματα στο Open. Πολλοί κόσμοι λένε ότι έχουν αυξηθεί οι τιμέ σε διάφορα προϊόντα, όπω είναι το αλεύρι, όπω είναι τα λαχανικά, όπω είναι τα φρούτα. Με αυτό τι θα γίνει, Υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμέ έχουν αυξηθεί, πράγματι, και υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμέ έχουν μειωθεί. Πράγματι, μια για τα φρούτα. Στα πορτοκάλια υπάρχει αύξηση τη τιμή, στι φράουλε υπάρχει μείωση τη τιμή. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλε. Είναι μια, πολύ ωραία να είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλες. Είναι πολύ ωραίο φρούτο και πολύ υγινό. Γενικώ τρώμε ότι είναι φθηνό. Ευτυχώς που δεν είναι φθηνές οι αγκινάρες αυτή την εποχή γιατί θα περνούσαμε... Κάποιοι, φαντάζομαι πάρα πολύ. Όχι και τόσο όμορφα με τις αγκινάρες. Έτσι λοιπόν είναι φτηνές οι φράουλες. Λέει εδώ ο Αρμόδιος Υπουργός, φάτε φράουλες. Αυτοί πεμβαίνουν κανονικά στη ζωή του καθενός. Λένε τι θα φάμε, τι θα αγγίξουμε, τι δεν θα αγγίξουμε, τι να πλύνουμε, τι να μην πλύνουμε. Ε, οπότε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προτείνει να φάτε όλοι Φράουλε στι καλέ από τη Μανολάδα. Θυμόσαστε τα γεγονότα και τα περιστατικά και το πώ μαζεύονται, από ποιου μαζεύονται και με, με ποιε συνθήκε μαζεύονται οι φράουλε που είναι και πολύ φθηνέ σε σχέση με τα πορτοκάλια. Αν θέλετε τώρα, πορτοκάλια είναι λίγο ακριβά, δεν θα φάτε πορτοκάλια. Θα φάτε φράουλε. Αυτοί είναι ικανοί να βγάλουν και διαφήμιση, όπω έλεγε πάλι, πόσα πορτοκάλια φάγατε σήμερα. Πόσε φράουλε φάγατε σήμερα. Αλλά μην χρονοτριβούμε εδώ με ανοησίες, γιατί η ώρα τη ραδιοφωνική, το δεύτερο μέρο. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 2. Τι συντέλεσε περισσότερο στην παγκόσμια επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του κοροναίου. Α. Το πρόγραμμα κατάρτισης 600 ολόκληρων ευρώ που παρακολουθείται από τον Τζον Βρούτσις. Β. ράφια στο σούπερ που γέμισε με τα ίδια του τα χέρια ο Άντωνη Γεωργιάδης. Χάμακτο δελτίο των έξι και η τον των Χάρδαλιας. Λιάς. το απολύτως τίποτα του αρμόδιου Υπουργού Βασίλη Κίκυλιάς. Έψιλον, όλα τα παραπάνω και ακόμα παραπάνω της κυβέρνησης του Κυριάκου Μιτσοτάκι. Μπορείτε να συμπληρώνετε. Στο ραδιοφωνικά κάντε τίκ. Σε όποιο θέλετε, σα δίνει εδώ επιλογέ πολύ σημαντικέ και πολύ σωστέ. Γιατί αισθάνει την ανάγκη όλα να τα βάλει, όλα τα παραπάνω. Δεν έχει τέτοια επιλογή. Θα μπορούσε να είχε και μια τέτοια επιλογή. Χθε ήταν η επέτειο τη Χούντα, 21η Απριλίου. Ε, βγήκε να τοποθετηθεί για το θέμα και στυλίτευσε τα κακοσκήμενα όπω το κάνει συνήθω ο Βασίλη Λεβέντη. Οι, οι, οι ίδιοι που πρώτα γλύφανε το τζίπρα, τώρα οι ίδιοι γλύφουν το μιζοντάκι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και μετά λένε, ε, ε, ε κατά τις χούντα. Ναι, και ακριβώς. τώρα Χούντα έχουμε. Oh, έχουμε oh, τη Χούντα oh. του χρήματος, έχουμε τη Χούντα που έξι τα βαντζίδες κυβερνούνε. έχουμε ένα λαό που υποφέρει και περιμένει να του δώσει 500 και 800 ο κάθε Μητσοτάκης να τη βγάλει, πεθαίνει ο κόσμος και με 800 θα, θα ζήσει, με 800 ευρώ, Ζείτε εσεί κύριε Μάριε μου 800 ευρώ! Πού είναι να για μια μέρα αυτά μεταξύ τα ξαναλέω. Αυτή, αυτή είναι η Χούντα, είναι πιο μεγάλη Χούντα. Ο Παπαδόπουλο τουλάχιστον ήταν ένα τρελό που έβγαλε τα τάγκ. Τρελό, τόσο τούκοβε. Ενώ τούτη εδώ είναι μεθοδευμένη Χούντα, ύπουλη. Σα λέω στην ΕΡΤ, την ΕΡΤ πρώτα την έχει κάνει ο Τσίπρας δικό του μαγαζί. Τώρα την έχει ο, ο Μιτσοτάκη αμπελοχώραφο δικό του. Δυστυχώ. <Δεστική> υπομονή θα κάνουμε, υπομονή. εγώ δεν περιμένω ο λαός να ξυπνήσει γιατί αυτοί τα γομάρια της εξουσίας θα είναι πάντα μουλάρια. Τα μουλάρια της εξουσίας, η χούντα που έχουμε τώρα και όλα τα άλλα από το Βασίλη Λεβέντη απάντησε σε μία ερώτηση. Όλο αυτό ήταν απάντησε σε μία ερώτηση, μήνυμα εδώ ακροατή. Καλό άνθρωπο, φαντάζομαι, λέει ο Γιώργο. Χαιρετίζω τα ακροαριστερά, φασιστικά, λαϊκιστικά τσόκαρα τη απόλυτη παπαρολογία και ηλικιότητα. Για μας τα λέει ο κύριο Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά αφιερωμένοι σε εσά. Η τηλεκατάρτιση, το τρίτο τη μέρο. Τεστ τηλεκατάρτιση επιστημόνων. Ερώτημα 3. Ποια ελληνική κυβέρνηση θεωρείται σύμφωνα με του ιστορικού η καλύτερη όλων των εποχών. Α. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 2004-2007 με νεοεκλεγή βουλευτή τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Β. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 2012-2015 με Υπουργό Μεταρρυθμίσεων τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Γ. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 2019-2039 με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Δ. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2.121 έως 2.130 με Πρωθυπουργό τον εγγονό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ε. Κάθε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει Μητσοτάκη. Έχει ένα λάθο εδώ η τηλεκατάρτιση. Το 2121, πόσο λέω, στο 2130 τόσο, πάλι ο ίδιο θα είναι. Δεν θα είναι κανένα εγγονό. Ο Κυριάκο Μητζοτάκη πάλι θα είναι πρωθυπουργό. Το λέω όσοι θέλετε να το συμπληρώσετε, να βάλετε τη σωστή απάντηση, γιατί και αυτά τα συστήματα κάποιε φορέ κάνουν λάθη. Έχουμε μήνυμα για το Πάσχα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, οπότε πρέπει να διακόψουμε εκτάκτω να παρακολουθήσουμε το μήνυμα. Μίσης, Συνέλληνε, Χριστός Ανέστη Το μήνυμα της Αναστάσεως πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους μας Πρέπει να γίνει μήνυμα για την Ελλάδα Η χώρα μας, το έθνος μας ανεβαίνει γολγοθά. Να θυμάστε πάντα κάτι όμως Μετά το γολγοθά έρχεται και η Ανάσταση Πουα! Γι' αυτό μένουμε Έλληνες, μένουμε Ορθόδοξοι, μένουμε πιστοί Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά ο Κυριάκος Βελόπουλος, πώς το σκέφτηκε όλο αυτό πραγματικά αναρωτιέσαι μερικές φορές και η απάντηση είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έκανε την εξής σκέψη, είπε ότι η Ελλάδα είναι σε Γολγοθά και όπως προειδοποίησε και περιέγραψε ότι αμέσως μετά το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πρωτότυπο, πολύ καινούριο και είναι με ένας λόγος μια εικόνα που έχουμε την ανάγκη όλοι να την ακούσουμε Αυτέ τι δύσκολε μέρε και θαυμάζουμε πάντα στην πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, εν προκειμένου εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλο, τη φαντασία στα κείμενα, στι ιδέε, στι απόψει. Είναι πολύ χρήσιμο, γι' αυτό και το ακούσαμε. Διακόψαμε τη ροή τη εκπομπή εδώ. Συνεχίζουμε τη ροή τη εκπομπή με την τηλεκατάρτιση. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Τελικέ προποθέσει για να λάβει τα 600 ολόκληρα ευρώ. 1. Μείνε σπίτι όπως σου έμαθε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. 2. Φόρα γραβάτα σε κάθε περιστάσεις. 3. Βρες ένα σκύλ και παρέδωσε το άμεσα στον Μέτζι του Νεόκτη. 4. Δώσε εθελοντικά τα μισά από τα 600 στον ΕΣΥ όπως κάνουμε οι βουλευτές. 5. Πλήρωσε με τα υπόλοιπα την ετήσια συνδρομή στο κόμμα και ενίσχυσε την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί πρέπει να διαλέξετε κάποιο από αυτά τα 4-5. Ε, το ένα είναι καλύτερο από τα άλλα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ήταν ο Υπουργό. Νομίζω βγήκε σε δύο κανάλια. Βγήκε στην ΕΡΤ, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά βγήκε στο Open πρωί-πρωί. Κάθε μέρα βγαίνει σε 4-5. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί, είναι άξιο και να κουμαντάρει το Υπουργείο. Και να βγει να ενημερώσει, να κάνει διαλόγους. Και εκεί, λοιπόν, σήμερα το πρωί, επειδή τον πνίγει το δίκαιο και είναι πολύ καλό, αλλά μην του πατήσει τον κάλο. Ε, δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, θα καταλάβετε. Εκεί λοιπόν σήμερα το πρωί προκάλεσε, έχετε δει Μουτσινά που λέει προκαλώ και πέφτουν τα τυμπανάκια από πίσω. Ε, λοιπόν προκάλεσε και ο Άδωνις την έφυγα Αχτσιόγλου και όλο το ΣΥΡΙΖΑ να βγούνε να έχουν αντιπαράθεση μαζί του. Το θράσος έχει και όρια σε αυτή τη ζωή. Όταν είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλετε να τους πω και μερικά στοιχεία. Βγάλτε τώρα την κυρία Αξιούλου στο τηλέφωνο. Τώρα, εγώ θα μείνω στη γραμμή να μείνω, δεν την προκαλώ. προκαλώ Και να τη ρωτήσουμε για την προκύριξη 110 που είναι η προκύριξη που έβαλε η κυρία Αχώβου λίγο πριν φύγει 90 εκατομμύρια στα βάτσε. Το θράσος που αναλαμβάνω έχει και όρια. Υπουργέ. Και εγώ ξέρετε, είμαι καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Παιδί. Μέχρι να με προκαλέσεις. Μου, λοιπόν, ακούστε εγώ λίγο. εγώ περιμένω τώρα, όχι, όχι, περιμένω τώρα να πάρε την κυρία Αξιόγλου να βγει μαζί μου στη διάλειμμα. Δεν είναι ώρα σίγουρο ότι θα, θα βγει, θα, Αν, θα, θα κάνουμε προσπάθεια. Προφθήσουμε θα, προφθήσουμε. Θα, θα, δώσετε, θα μας δώσετε Τον τη δυνατότητα να, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Σα λέω, όχι, όχι, δεν θα κλείστε, θα την πάρετε στο τηλέφωνο και θα πείτε. Πρέπει να κάνουμε Τώρα ο κυρία σε προκαλεί. Προκαλώ. Θα την πάρουμε! Θα βγεις τηλεόραση! Ωραία, κύριε, ευχαριστώ. Καλημέρα! Αν Ακτιόγλου η πάρτε με πολύ. Αφή, αξιόγλου, γράψτε μου κιόλα. ένα γράμμα Όχι! Όχι! Ναι! Πώς θέλω να το γράψτε μου κιόλα. Α, έτσι! Για να μιλήσω λίγο μαζί σου, Ρε, είσαι <σομίου> oh! <σομίου> είναι, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλε. <σομίου> Είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο Φράουλες Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου Φώναξε με Που πας με Είμαι για σε Έχετε καταλάβει, μα έχει χτυπήσει η καραντίνα. Κανονικά έτσι μα βγαίνει εμά. Το μένουμε σπίτι και όλη αυτή η κλεισούρα. Βάλαμε τον πάριο Επειδή είπε ο Άδωνη να του γράψουμε, βγει αξιόγλου, δεν βγήκε τελικά. Περίμενε και έλεγε στου δημοσιογράφου: Τι θα πούνε, Θα την πάρετε τηλέφωνο και θα τη πείτε, Ότι ο Άδωνη περιμένει υπουργό. Όλα αυτά, δημοσιογράφοι, όλο μαζί Ελλάδα του 2000 ή 20, το έτος δεν έχει καμία πολύ σημασία τα ίδια μάλλον θα γινόντουσαν και τα προηγούμενα χρόνια εκατονταετίες δε αλλά δεν υπήρχε βίντεο να τα καταγράψει όλα αυτά και αυτό είναι μια μεγάλη ευτυχία έχουμε αφήσει με τον Πάριο που ήταν τόσο ωραίος και μας ταξίδεψε η αλήθεια, μαζί με όλα ταχυτικά από πάνω έχουμε αφήσει στη μέση το πολυροτραγούδι των Εσκάπε Ελνοφρένια είναι αυτό που ακούμε 211-1080-880 Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ραίνωπακι-παραπολιτικά.gr. Το mail εδώ τη εκπομπή και του σταθμού www.elinofrenian.gr mm -hmm. Είναι το επίσημο site της εκπομπής Μας ακούτε τώρα, λέμε τα ηχογραφημένους Στο youtube, στο official, από κάτω κάντε και subscribe Κάντε και διαλόγους <Το> <Το> Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου, ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. <συσίλια> Ό,τι θες όλα δεξιά να σουρθουνε. <συσίλια> Σκατά να πιάνεις κρισάφνα να γίνεται ρε μαλάκανε. <συσίλια> <συσίλια> μετά από αυτόν τον ωραίο φίλο μας ε, ξέχασα να πω, Δημήτρης κύρκο είναι στη ρύθμιση του ήχου, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μέρος του λαού και ε, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις σε λίγα λεπτά είμαστε εδώ Χριστό Ανέχει. Ναι, μαρη τώρα το θυμήθηκε σε έχει βεινή τόσε μέρε. Είναι αυτό, αυτό ανάσταση. Είναι... Η ανάσταση 26 Μαίου. Τι είναι... είπαμε αυτά, φέτο. Αποστόλη από όλοι. το λέμε 40 μέρε και αυτά που λένε. Λοιπόν, ε, όλοι εσεί τώρα που λέτε ότι σήμερα είναι η μέρα που ξεκίνησε η Χούντα. Και αν πιστεύετε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι καλύτερο από τη χούντα τη 27 Απριλίου είστε γελασμένοι γελασμένη. Αυτό που ζούμε. Α, σήμερα... κατάλαβα έκανε είναι... δρόμο, παπατόπουλο. Εργότερο από τη χούντα που ζήσαμε τότε. Αυτό είναι πραγματική χούντα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι σου. Τότε βγαίναμε. Τώρα δεν μπορούμε να βγούμε. Αν <συμφιλίδε> δεν θέλω να σε ταράξω, <συμφιλίδε> κάποιοι ήταν στα ξερονίσια τότε. <συμφιλίε> δεν θέλω να σε ταράξω, <συμφιλίε> κάποιοι ήταν στα ξερονίσια τότε και υποφέραν από τα βασανιστήρια. <συμφιλίε> τώρα εσύ που ψήφισε <συμφιλίε> μπορεί, <συμφιλίε> <δεσκετέρια, τώρα, συμφιλίε> και τέτοια και τα καταλαβαίνω. Εκείνη τη χούρα της νοσταλγία. Αυτή σε ξενερώνει γιατί είναι τεμέκ. Τόσο εγκλεισμό και δεν υπάρχει και ένα τάγκ έξω. αφού σα πω Ξέχνατο. Ναι. Αν δεν μπορέσει, τι κάνει τα σύνορα, 25 φορέ έπειρα. Συγγνώμη, ε, είχαμε και δουλειέ. Έχω να ξεσκονίσω και ένα δίκεφαλο πουλί. Γιατί δουλεύει από το σπίτι. Όχι, αλλά εδώ έχει σκουριάσει. Ε, βέβαια, άμα έχει τον Μπογδάνο κάθε μέρα εκεί πέρα, δεν σκουριά. Θα κάνει ε, ε, το επιπλέον. Το αντίθετο θα έπρεπε να okay. συμβαίνει. Επειδή τον έχουμε εδώ πέρα, θα έπρεπε να είναι πάντα γυαλιστερό. Αλλά αυτή σήμερα, ε, όλοι αυτοί, αυτοί οι Μπογδάνοι, οι Αδόνιοι τη κι αυτή ζουν όνειρο. ζουνε. 21η Απρίλη με τον κόσμο κλεισμένο μέσα και την αστυνομία στου δρόμου. Ναι. Ο Βορύδη είναι σε τηλεδιάσκεψη με τον Μιχαλολιάκο αυνανίζονται ταυτόχρονα. Αυτό, αυτό, γι' αυτό σου λέω. Αλλά πες μου αγάπη τι κάνει, πώ είσαι, τόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Γιατί όμω. Γιατί, γιατί, εγώ είμαι εδώ πέρα αποκλεισμένα στον τον στην Ολλανδία. Στην Ιρλανδία. Ολλανδία, Ολλανδία. Ολλανδία καλά είναι. Ναι, γιατί θα μου πει ένα τσιγαριλίκι το κάνει, φεύγει. Και τι κάνει, τέτοια, κάνει αυτά. Τι είναι αυτά, πε. Αυτά τα κακά που είπε, τα τσιγαριλίκι, αυτά. Δεν πειράζει, να σε καλά. Ναι. Ελά, νεούχτη. Ελά, Μέτζο, Μέτζι. Λοιμόχθηκε. Είμαι σε φάση που λιμ, λιμόχνομαι. Ρε, πολύ Λιμόχθηκες. αριστεία έχει πέσει, ρε παιδάκι μου. Είχε υπολογίσει τόση αριστεία. Αριστεία, όχι μαλακίες Όχι μαλακίες Ναι. Αριστεία, όχι, όχι μαλακίε. Μα... Ναι, αυτό ακριβώ. Πέρα από την πλάκα, εγώ σε πήρα για την εκπομπή τη Πέμπτη, γιατί δεν μπορώ στα την Πέμπτη να σε πάρω τηλέφωνο. Θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτήν την εκπομπή, ξανά. Δε, σα έχω ευχαριστήσει και για την άλλη την επαιτία που κάνετε κατά καιρούς. Αν μου επιτρέπει ένα δευτερόλεπτό, λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, να πω για την αγάπη τη μάνα το εξή: Ότι όταν το γιο μου ήταν μωρό και θύλαζε, θυμάμαι το βλέμμα τη γυναίκα μου και του παιδιού να κοιτιόνται στα μάτια εκείνη την ώρα. Και ζήλευα, τρομακτικά ζήλευα, που όχι γιατί δεν κοιτούσε η γυναίκα μου εμένα έτσι, γιατί δεν ξέρω αν μπορέσω εγώ να κοιτάξω ποτέ άλλον άνθρωπο έτσι. Είναι συγκλονιστικό. Κολλά αυτό τώρα Την εκπομπή τη Πέμπτη για, για την αγάπη τη μάνα και για τη μάνα, μάνα του Παύλου, για τι μάνε όλε. Γεια σου Ο άθλιος του καθεστώτο που να με κανένα μισάωρο, αφού χαιρέτησε του αθλίους του συστήματο και του παρατεχάμενου, τώρα λέει έρχεται η Σταλινοφρένεια Έπειρα δηλαδή, και αφού ανέφερε κάτι που έχουμε είμαι που υπάρχει στα Σταλινοφρένεια και να το θεωρώσουμε τα κάτι, τον κύριο αυτού, ανέφερε για το και τη Χούντα του 67. Συγκινημένο, υπάρχει... Λάξεις, τον άκουσες, συγκινημένο. Όχι, 67 και ότι θα πούνε τα Βρέα για τη χούτα και τα λοιπά. Και μετά για να, για να ισοδοποιήσει την κατάσταση, ευτυχώ που δεν επικράτησε το εάν μελά στο 45-46. Θα ήθελα λοιπόν προ όλου του άφηγου του καθεστώ και του υπόλοιπου Πρατεχου να πω ένα στίχο Ζήτω, ζήτο ζήτω Στάλιν, ζήτω κόκκινο στρατό, Ζήτω το συνήθω Επάνει, ζήτω και ο κομμουνισμός, χαίρετε Όλοι αυτοί οι ελληναράδε με τιμένε, τα λάβαρα, του Αγγίου, τι περικεφαλέίε σαν του τη θρησκεία. Όσες από τις εντολές αυτές που έχει πει ο Χριστούλης τους και όλα αυτά που είχαν γράψει πάνω σε πλάκε στο Μωυσή τηρούνε Τώρα που τους έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος, ο οποίος πρέπει να τον βοηθήσει, να υπάρχει αλληλοβοήθεια. Που πνίγονται τα παιδάκια, τα μωρά, που άλλος ψαρεύει για ψάρια και πιάνει πατουσάκια από παιδάκια που έχουν πνιγεί. Πόσο πατριώτες και πόσο Έλληνες είναι, τι κρύβονται πίσω από τη θρησκεία για να μην κάνουν όλα αυτά που έπρεπε να κάνουν σαν άνθρωποι. Για σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάεις ποτέ ρε, φιλά, ρε ποτέ ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σουρθουν. Hey! Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Από όλους μας, οι ευχές αυτές είναι από όλους μας. Νομίζω αυτός ο τύπος, δεν τον ξέρουμε, μας εκφράζει, μας οδηγεί, όπως συμβαίνει σε όλους. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία.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 μετά την επιτυχία του Σκόη Λεηλικίκου για την τηλεκπαίδευση επιστημόνων, ξεκινά νέο πρόγραμμα εκπαίδευση από το Υπουργείο Υγεία με τίτλο Σκολ Με το πρόγραμμα αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα μαθαίνουν να πραγματοποιούν εγχειρήσει κολ μέσω ιδρυνετικών μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ένα συγγενή του που πάσχει, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προβούν σε εγχείρηση πάνων. Άγιο θα πολλούν πλέον από σήμερα τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση κριθηκε αναγκαία μετά τη μη λήψη του Αγίου Φωτός από τους πιστούς λόγω καραντίνας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται μόνο δύο αναμένα φαναράκια, έτσι ώστε να φτάσει για όλους, δήλωσε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Συνεχίζουμε με μια έκτακτη είδηση που μόλις πήραμε από την αίθουσα σύνταξη. Μουστάκι άφησε ο Σάκης τα σύμφωνα με σχετική φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram. Το γεγονός έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια, ενώ τις επόμενες ημέρες φέρνει το θέμα στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, πυροδοτώντα έτσι έντονες πολιτικές εξελίξεις. Φωτογράφηση με τα δύο χρυσά τους τσουρέκια έκανε το ζεύγος Πατούλη. Ήταν το όνειρό μου», δήλωσε η κυρία Πατούλη, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενώ σε ερώτηση πώς κατάφερε και έφτιαξε χρυσά τσουρέκια, αποκάλυψε το μυστικό της λέγοντας ότι μέσα στη ζύμη πρόσθεσε λαδομπογιά χρώματος χρυσού. «Έτσι κατάφερα αυτό το λαμπερό χρώμα», δήλωσε η κυρία Πατούλη. Καιρός. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, πραγματικά δεν καταλαβαίνει. Ο Άδωνις πάλι, φίλος μας εδώ της εκπομπής, ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει και καταλαβαίνει και περνάει και πολύ όμορφα. Σύμφωνα με νεότερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μέτωπο, αναλαμβάνει και την ΕΡΤ. Και σήμερα το πρωί που βγήκε στην ΕΡΤ να μιλήσει, ε, η δημοσιογράφος τον ρώτησε για αυτό το θέμα. Και είχε το ντοκουμέντο πρωτοσέλιδο. Ο Γιοργιάδης πήρε και την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είστε πια δική μου υπάλληλος από χθε. Ε, αυτό, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Ισχύει αυτό. Πρωτοσέλιδο το ντοκουμέντο, μεγάλη αποκάλυψη. Ο Γεωργιάδη κρυφείο εν μέσω του ιού, πήρε την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Ναι, αλλά αυτά τα δημοσιεύματα επικαλούνται ένα φεκ ή όχι. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. <κυρίζει> Τώρα, άδωνης και σοβαρή απάντηση νομίζω δεν ταιριάζει, αλλά είναι δημοσιογραφτής, έρτ πρέπει να θέσουν τα θέματα. Δεν είναι όπως ο Λιάγκας, ο συνάδελφο Λιάγκας, ο οποίο είχε χτες τον Άδωνη Γεωργιάδη, συμμερίζει τον Κωστί Χατζηδάκη. Χτες λοιπόν είχε τον Άδωνη Γεωργιάδη και όπως ανέμεναν όλοι και περιμέναμε όλοι, του έκανε πολύ ερωτήσει. Να ξεκινήσω λίγο από τα πιο α, χαλαρά. Μία ερώτηση μόνο. Πώ περάσατε, είδα και τι πολύ ωραίε λαμπάδε που είχατε, τι λαμπάδε του κορονοϊού. Ωραία ιδέα. Ωραίε λαμπάδε κρατήσατε. Βέβαια, τι ανάψατε μέσω στο σπίτι. Τι ανάψατε στο σπίτι τις λαμπάδε. Όχι, όχι. τις κράτησα για να θυμάμαι την εποχή. Την εποχή. Πώ ήταν το Πάσχα το φετινό, πώ το περάσατε, σπίτι με τα παιδιά για την σύζυγο. Ε, Όπω όλοι οι Έλληνες, οικογενειακά σε καραντίνα. Μένουμε σπίτι. Ψήσατε ή στο φούρνο. Όχι, όχι, στο φούρνο. Στο φούρνο. Σα πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλά, σα ανέστη. Πηλιά πολλά. αληθώς. Τον πετσόκοψε, όπως αναμενόταν. Τον πετσόκοψε με τις ερωτήσεις, Τον έφερσε σε πολύ δύσκολη θέση. Καταλάβατε από το χρώμα τη φωνή και τη χρειά εκεί. Του αδόνιδο δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ειδικά αν κράτησε τι λαμπάδε, αν τι άναψε μέσα στο σπίτι. Λαό, μέρο δεύτερον. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πιέση, Πο... μαμά του Α. Κώστα. Ναι. Μωρή, πώ σε καταλαβαίνω, αμέσω. Αμέσω, Αποστολή μου. Πήρε Περ... και ναι. στην κατάλληλη μέρα, 21η Απρίλη. Μα είπε με τον Κώστα ο Άδωνη ναι. να μα κάνει τάγκ. Όχι, τε, συγνώμη, στρατηγού. Εγώ μετά νιώσα που δεν σα άφησα να γίνετε γιατρού. Μαλά, τι έκανες Για να βοηθήσετε την κατάσταση. Τώρα θα είχαμε πάρει και δώρο Πάσκα θα είχαμε πάρει. Ναι, αλλά ξέρει κάτι. Δεν τον αφήνετε σε ησυχία. Συνέχεια, συνέχεια τον τιμάτε. Με την παρουσία σα. Ναι, παρουσία τον σας... έχουμε τιμημένο και... που λέμε. Αϊ, ναι, ναι. αυτό έτσι το έχουν στο μυαλό μα. Ναι, τώρα η σημερινή ημέρα μου θυμίζει εμένα, ναι, και στα χρόνια που ζω ότι ξανά μου έχει τύχει να κυκλοφορήσω με χαρτάκι και το αυτοκίνητο στη Χούντα. Ο πατέρα του Κώστα ήταν στρατιωτικό στο ναυτικό. Να τα. Γιος να το... ναύτι είναι ο Κώστας μάλιστα, κατάλαβα. κάποιο τρόπο. Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, και έπρεπε να τον πάω στον για να πάρω το αυτοκίνητο πίσω. Όταν Γυρίσαμε το χαρτάκι εκεί ήταν ο κύριο δίπλα να σε με τη στολή. Μια χαρά χαιρετάναν και περνάτε. Όταν ήταν να γυρίσω εγώ από στο μόνη μου, αλλά το χαρτάκι πάνω στο παμπρί, μου βγήκε η ψυχούλα μου και έφτασα στα παιδιά μου μετά από πέντε ώρε. Mm. Δεν είναι σημερινό μόνο. Το σημερινό που λε, βρίσκομαι σήμερα στη Λούτσα γιατί χάλασε το τηλέφωνο εδώ. Που... Α, κατάλαβα, ναι, ναι. Α, τα διακοπούλε μυρίζομαι, διακοπούλε για το Πάσχα. Δεν πειράζει, θα σε καλύψω. <laughs> Ξέρω ότι θα με καλύψεις, γι' αυτό σε πήρα να σου πω Κοίταξε, αν τυχόν μου γίνει καμιά στραβή Εσύ και ο... το αγόρι μας το άλλο θυμίζεις να μας βοηθήσετε, εντάξει Περιμένουμε πώς να τελειώσουν όλα Οι δικοί μου λένε πίτσες μπλε Είδαμε, mm. πότε θα δούμε πάλι τον Αποστόλη Με την πρώτη ευκαιρία θα επιστρέψουμε Έγινε αγόρι μου Με νέα παράσταση, <Σέρω> έλα γεια. Κύριε Αποστολή, να κάτι. Είπατε αμέ... τυχαίο πω με τη δημοκρατία που έχουμε σήμερα το 50% των Ελλήνων, γιατί δεν ακούω το αφιέρωμά στην επανάσταση του 1967. Επανάσταση, Εκκου, επανάσταση. Άμα αν βγάζουμε φλίκτενε σήμερα, ο. κατάλαβα. Ο Παλούρδο και εγώ μαζί, άκουσε με, είναι τυχαίο το 50% των Ελλήνων να ζητάει πάλι να στραγγυρίσουν την εκείνη ημέρε. Τυχαίο, δεν νομίζω κύριε Παλούρδε μου. Καθόλου, μια χαρά έχει στροφεί το έδαφο. Μ... Απλά το ζουν λίγο ντεμέκτορα, του έκατσε λίγο τον εγκλεισμό, ε, το ζουν λίγο Πέξω, πέξω Να ικανοποιηθεί Πώς... και από εκεί πλευρά. Χρόνια πολλά, Χριστό Ανέστη. Γεια σα. Χριστό Ανέστη. Ναι, ναι. Χριστό Ανέστη. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν Ανέστη. Ε τώρα είδε κάτι εσύ. Αφού δεν είδαμε στην εκκλησία τίποτα, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλα. Πώ δεν είδα. Τι είδε. Είδα. Από κοντά. Μην πιστεύει τα κανάλια του δείπνου. Είδα, είδα από κοντά και από μακριά. Σε πέρα από Γιάννα με λένε Γιώργο, θέλω Θα... να σα πω μάλλον ένα τεράστιο ευχαριστώ για την εκπομπή, την έκτατη της Μεγάλης Πέμπτης. Ήταν για μένα μετά μια... την εκπομπή που με, συνάδελφε... που με συμμάδεψε για το Μέλη Σεδωράκη. Ήταν μια εκπομπή που έβγαλε το ταλέντο, έβγαλε το με που μπορεί να, να δώσει στον κόσμο αυτό που μπορεί να σκεφτεί ο ίδιος. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει να το μεταβώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Γραφείο πολιτική Προστασίας. Δεν το λες, αλλά ναι, πατήστε βιτα 1, β' 2, β που να κάνει ένα αίτημα τηλεφωνικός. Ποιος. Γεια σας. Γεια σας. Λέχομαι, Μα γεια σας. Να εδώ, γερέτου, να Τι λες, μωρέ, μιλά κανονικά. Ε? μιλά κανονικά, να, εδώ, εδώ, να... Εδώ, Ποιο μένω, σύσεχι, όλα, Στα είσαι έχει Βέβαια δεν ακούς, την έχεις ακούσει ήδη. Γεια σου ρε σου Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκη, ποτέ ποτέ. Ότι θες όλα δεξιά να σουρθουν. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Και διακόπτουμε το πρόγραμμά μα, γιατί έχουμε έκτακτη είδηση. Η Μενεγάκη στι μέρε τη καραντίνας αγόρασε δύο τιγάνια. Καλά, <συσο> άσε το κομμάτι των συνταγών. Τα <συσο> έχω δώσει όλα. Έχω δώσει ρεσιτάλ. Πραγματικά. Και το μόνο πράγμα που αγόρασα από το Ιντερνετ, που ακούω που λένε, ξέρω. <συσο> ρε, παιδιά, δεν το πιστέψτε, δύο τιγάνια αγόρασα. Καλό. Δυνατή, δεν λες τίποτα, είπα, για να εξελιχθώ λίγο παραπάνω, γιατί δεν με φτάνουν. Ήθελα δύο έτσι. Τι τι μπορεί να μην έχει. Κατσαρό μου. Πέρα και μόνο τα τηγάνια, ξέρεις με τον καιρό με τα χρόνια τα πολλά Α, και που είχε έρχεται. Ναι, Εντάξει. και λες, θα πάρω το καινούργιο τώρα για να μην μου αρπάζει και λίγο από κάτω το κρετάκι μου την ώρα που το ψήμα θέλω να είναι πολύ τέλο. <Συλίου> έτσι τον όνοει ότι αγορά που να δομει να πήγε για τα, τις τιλεαγορέ και όλα τα, τα άλλα αγοράσα δύο τη γανιώ, όχι ένα, δύο τη Αυτό έλεπε. Αυτό πήρε, αλλάζουμε τελείως. κλίμα περιβάλλον. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να αλλάξουμε σαν σήμερα πριν 150 χρόνια, το 1870, 22 Απριλίου γεννήθηκε ο Λένιν Βλαντιμίρ Ιουλιανοβίτς Λένιν Ξέρετε τι έκανε στη μετέπειτα ζωή του τι πρόσφερε στην ανθρωπότητα τι παρακαταθήκε σε έχει αφήσει έτσι λοιπόν θα τα τελευταία 5-7 λεπτά μέχρι να πάμε στο τελευταίο λαό θα σταθούμε λίγο στο Λένιν διότι χάνετε όλοι εσείς που ταράζεστε τώρα με τέτοια θέματα και δεν έχετε διαβάσει Λένιν θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε μπορούσα να, συ, να έχω προγραμματική σύγκληση. Ο, ε, ο α... το έχει πει αυτό. Ότι συνεργαζόμαστε και με το διάλογο, αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα της Επανάσταση. Ακούστε, ο ναι. καταρχήν όλοι μα έχουμε, ναι. ναι. έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ, λένε. Ακούστε, ο καταρχήν όλοι μα έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζουμε πολύ, λένε. Είναι φάση. Είναι φάση το κορίτσι. Διάβαζε πολύ Λένιν. Έχει περάσει αυτή τη φάση τώρα Μπακογιάννη. Έτσι εξηγείται. Γιατί ήταν και τα χρόνια της εξωρίας στο Παρίσι. Λογικό τι θα διάβαζε εκεί. Διαβάζεις Λένιν. Ήταν μια φάση στη ζωή της που πέρασε ευτυχώς. Δεν ξανά ήρθε αυτή η φάση. Μην της ξανά και δεν θα έχουμε τρεχάματα. Και έτσι λοιπόν ήταν μια φάση που την πέρασε η Τώρα Μπακογιάννη διαβάζοντας Λενιν. Επειδή έχει διαβάσει πολύ, Λένιν έχει αποστηθήσει και τα τσιτάτα του Λένιν, όπως κάνει κάθε πιστός που διαβάζει Λένιν, και θα ακούσουμε τώρα μερικά από αυτά. Και έχω ξαναπεί κύριε Βαγγελά, ότι ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνη. <σκορειά> ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Ότι το λαϊκισμό τον έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. <σκορειά> Αυτά λοιπόν έχουν μείνει στην τώρα Μπακογιάννη από τα διαβάσματά τη σχετικά με τα άπαντα. Φαντάζομαι τα άπαντα θα έχει διαβάσει. Του Λένιν, να αφήνουμε όμω του δεξιού, που ήταν και λίγο fake όλα αυτά, ήταν ψεύτικα. Όχι, τότε όχι, διαβάσει είναι αληθινό. Τα αποφθέγματα μετά είναι λίγο μοντάζ. Το είπε ίδιο ότι έχει διαβάσει. Ήταν μια φάση που διάβαζε, Λένιν Και πάμε στου πραγματικού αριστερού, αυτού που του έχει σημαδέψει ο Λένιν, που έχουν διαβάσει και διαβάζουν συνέχεια τα άπαντα του Λένιν και φάνηκε αυτό με την κυβερνητική του στιτή επί 4,5 χρόνια. Ξεκινάμε τον αντιπρόεδρο της προηγούμενης κυβέρνησης, τον Γιάννη Δραγασάκη. Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην Από μεθοδολογική άποψη είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίβαση που είχε και ο Λένιν το 2017. Χριστέ μου τι ακούω και δεν έχω καταεβιά μαζί μου. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίβαση που είχε και ο Λένιν το 2017. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει η επανάσταση μόνο στη χώρα του. Αυτό ακριβώ. Ο Γιάννη Δραγασάκης με πολύ σεμινό τρόπο, μετρημένο, όπω ταιριάζει έναν πραγματικό αριστερό, συγκρίνει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την επανάσταση που έκανε το 2017 ο Λένιν. Και κάνει και του παραλληλισμού. Ο Γιάννη Δραγασάκη όλα αυτά πριν κάνα χρόνο τα έχει Όχι λιγότερο, τα είχε πει το φθινόπωρο όταν κάνανε εκεί κάτι. Διεργασίε εσωτερικές στο ΣΥΡΖΑ, τι πήγε στραβά και τι δεν πήγε. Είπα εγώ, Ιουλιάνοβιτ. Ήταν λάθο. Εδώ με ενημερώνει η υπηρεσία εσωτερικά τη Ελληνοφρένεια ότι είπα Βλαντιμίρ Ρίλιτ, Ιουλιάνοβιτ και όχι Ουλιάνοφ που είναι το σωστό. Μάλλον λάθο άκουσε η υπηρεσία. Αποκλείεται να κάνω εγώ λάθο σε κάτι τόσο κομβικό και σοβαρό. Λάθο είναι τα αυτιά που ακούνε όλα αυτά. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα από αυτού που έχουν επηρεαστεί από το επαναστατικό πνεύμα του Ιουλιάνοφ. Βλαντιμίρ Ήλιτς ε, Ακούσαμε τον τραγασάκι Και ακούμε τώρα τον ηγέτη του αριστερού κόμματο αυτού του τόπου. Έχει επηρεαστεί όσο κανένα άλλο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Λένιν, Αλέξη Τσίπρα. Ο Λένιν, τον Γενάρη του 17 εννιά μήνες ε, πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, μιλώντα σε νέους Σοσιαλιστές στην εξορία, είχε πει ότι. είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η Επανάσταση είναι κάτι το οποίο θα γίνει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 Στην Πετρούπολη, όπω ανεβαίνεται τη Θιβών δηλαδή, μετά το Περιστέρι και λίγο πριν το ήλιον, εκεί κατάφερε ο Λένιν, σύμφωνα πάντα με την αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να κάνει λάθο, γιατί έχει διαβάσει και ο ίδιο Λένιν, ήταν και στην Γνέκα. Οπότε ήταν αριστερό και με βάση αυτά που είχε διαβάσει από τον Λένιν, τράνταξε την Ευρώπη το 2015, όλοι το θυμόμαστε. Ε, με έδωσε ένα ισχυρό χτύπημα στον καπιταλισμό με το να μην μνημόνιο, όπω έλεγε. Ε, ανάγκασε τη Μέρκελ παρά το ότι οι πιθανότητε ούτε μία στο εκατομμύριο ήταν τέτοιες γενικώς προσέφερε στο λαό του τα πάντα όπως ακριβώς ο Λένιν το 10 7 και γι' αυτό ένας βουλευτής του κόμματος τότε ο Ζουράρης αριστερός και αυτός έκανε τους σχετικούς παραλληλισμούς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι αριστερός ε? είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. είναι αριστερός με, όπως ήταν ο Λένιν Όπω ήταν ο Λένιν με την ΕΠ, με την νέα οικονομική πολιτική. Όπω ήταν ο αριστερό Ολένιν με την συνθήκη που αναγκάστηκε να υπογράψει στο Μπρέστ Λιτότσκουκ, 3 Μαρτίου του 1918. Ναι. Και εδώ παραλυσμή, και δίνει μάλιστα τη συνέντευξη, τα έχει πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στον Μπογδάν, όταν ήταν δημοσιογράφο, πάντα είναι και τώρα είναι που κάνει εκπομπή νωρίτερα από μας Αλλά νομίζω στο Σκά ήταν εκεί που έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία ο Ζουράρη. Μια μικρή παύση στο αφιέρωμα που κάνουμε για να ξεχωρίσει λίγο ε, αυτό που ακολούθησε από αυτό που θα ακολουθήσει για τον Λένιν, με μια πάλι εκτακτή είδηση: Έχουμε τον Άδων Γεωργιάδη. Επί τρει εβδομάδε, άκουγα τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει πριν να κάνω διατίμηση. Μου κάναν, να θυμάστε, και ρώτησε τη Βουλή και τον Σφακιανό εκείνο τον αψί με τον να με λέει εκπρόπτωμα αβραγωριτών. Τα θυμάστε? Ναι, ναι, ναι. Ένας δημοσιογράφος όμως Μην... το ρώτησε τώρα τον Σφακιανό εκείνο τον αψί με τον γιατί τον έλεγε τον Γεωργιάδη εκπρόπτωμα αβραγωριτών και τώρα παίρνεις το αντισυντικό με 0.70. Ωραία, μια... Είναι και το δίκιο το δίκιο και το άδικο μάλλον που τον πνίγει το άδικο που τον πνίγει ε, βάλαμε την παρένθεση όπως έπρεπε, χωρίσαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λένιν, θα ακούσουμε τη φωνή του και θα μπούμε λίγο στο κλίμα, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, της εποχής. Σύντροφοι στρατιώτες του κόκκινου στρατού Οι καπιταλιστές της Αγγλίας, της Αμερικής και της Γαλλίας βοηθάνε με χρήματα και πυρομαχικά τους Ρώσους τσιφλικάδες που προχωρούν από τη Σιβηρία, των Ντόν και τον Βόρειο Κάφκασο ενάντια στη Σοβιετική εξουσία Αλλά η νίκη θα είναι δική μας Και πάνω εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μαζί με τον άλλον που είναι πέμπτη, τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού και μας πάει στο μαγαζίνο. Γεια σας. Ναι, άκουσε με, ναι, άκουσε με ναι, πολύ καλά Αχ, σ' ακούω Γουστάρω πολύ ναι, την εκπομπήση τι γουστάρι? Πάω. Πολύ την εκπομπή σου, πάω. Α το γιάλο, γιατί έτσι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είμαι ανώμαλο. Είμαι, είμαι, είμαι κίνητρο, Δεν Πιστεύω... πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ σε συγχωρώ. Είναι και άλλε μέρε. Επιστεύω η δικαιοσύνη, ξέρω εγώ, ισονομία, επανάσταση. Σε εντάξει. καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Θέλω μια χάρη από σένα. Θέλω να κάνει μια φάση Όχι, δεν να την κάνει χάρη. Γιατί, ρε φιλέ. Γιατί έτσι, ρε, εντάξει, εντάξει, αν... Σε ποιον <laughs> μου. Ε, την εκεί, δώστε, τώρα. Όχι, δεν είναι δε... Ε, ήθελα να το στήσουμε. Να... Να... Το στήσουμε αλλά πάρτε τη τηλέφωνο και δώστε μου, δεν την εγώ. Αυτό παίζει. Αυτό παίζει. Αυτό παίζει, να παίζει, να παίζει αυτό. Μέρες. Σωστό, σωστό. Ήθελα χρόνια πολλά από πρώτα και μετά αν γίνεται να δείξετε στο Θήμιο και σε βέβαια ότι μας άρεσε πάρα πολύ η τελευταία εκπομπή που έκανε πριν το Πάσχα ο Θήμιο. Mm -hmm. ήταν πολύ κατανοητική έως και ώρες-ώρες ανατριχιαστική καλό θα ήταν ίσως και μια φορά τη βδομάδα να κάνατε τέτοια αφιερώματα ανάλογα επίκαιρα ας πούμε με βάση τι υπάρχει την κάθε περίοδο Είδα στο περιστατικό με το Νούκανο Χριστιανόταλιμ πάνω, την Πανιστή του ΠΑΟΚ και τον δημοσιογράφο τον επίσημο τη ΠαΕΠΑ, που είχαμε βάλει τον ε, μουσουλμάνο να κάνει το σταυρό του την εκκλησία στην Τούπα. Ναι, ναι, ναι. Καλά εντάξει εκτό από την ξεφύλλα. Εκτό και τον ε, περνάει αυτά ότι ο ΠΑΟΚ είναι προ ομάδα και δεν εκφράζει όλο τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα δεν του εκπράζει όλου, αλλά είναι ο τανιστήσ του ΠΑΟΚ με επίσημη θέση και με χαριθμικά και από το σαβίδι ο τύπο. Εγώ θα σα δώσω δύο πράγματα. Πρώτον στο τι γίνεται εκεί πάνω και δεν μιλάει κανεί, που ο Πάκου έχει πλήρη. Σε όλα. Ο Σαββίδη παίρνει ε, για να φτιάξει τη νέα τούμπα γυμναστήρια, σχολεία και δεν αντιδράει κανεί πλην κουκουέ. Όταν εδώ στη Φιλαδέλφια για, για 30 δέντρα κάνανε όλη η επανάσταση, οι δειθενάκηδε. Και θέλω να σα πω και που ξέρει, δεν είμαι Ολυμπιακό, αλλά μια και είμαι στο Σαβββό σου να το πω ότι αν αυτό το περιστατικό είχε γίνει από οπαδό του Ολυμπιακού, πόσο θα είχαν εκτεστικωθεί τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τα δίθεν αντιφά μέσα να στοχοποιήσουν όλου του Ολυμπιακού, να πούνε ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι φασίστε και να μην είχαν φτάσει στο σημείο μέχρι να αμφισβητήσουν ακόμα και το γόδα. Εγώ αυτή την καταγγελία θέλω να κάνω σε σας που είστε από τους λίγους που μπορεί να το παίξετε και βλέπω μια προσπάθεια να το καλύψουν το περιστατικό. Εντάξει, τυχαίο, περιθωριακός. δεν είναι περιθωριακός, είναι ότι την Το τι μπορεί να παίρνει ένα χαρτζιλίκι, βέβαια από τον Bauk δεν σημαίνει όμω ότι εκφράζει του οπαδού όλου, ήρεμα και εσύ. Ε, και οργανωμένο είναι... να είναι και να είναι πάλι δεν να πει ότι εκφράζει τους όλους. Επειδή εγώ ασχολούμαι τώρα και βλέπω τα σχόλια του και είναι πραγματικά μου. Αυτοί που λένε ότι πώς μας δεν μας εκφράζει αυτός, δεν μας σε εκφράζει ο Σαββίδης, δεν ξαναπηγαίνουμε τουμπα είναι αδέρφια μου. Αυτοί όμως που κάθονται και λένε ότι εντάξει ρε παιδιά σε όλες τις ομάδες γίνονται και εσείς έχετε και πάνε να βάλουν στην ίδια κατάσταση αυτούς με τον Ατρόμητο με τον Ηρακλή, με την ΑΕΚ που δεν έχουν καθόλου φασιστικά κρούσματα ε όχι ρε φίλε, αυτοί, αυτοί κάνουν προβοκάτσια <ΣΣ> Έλα, ώρα μου, χρόνια πολλά τι λέει. Καλά, φάσε και έτσι. Πέρα από τα διπλωγραμμένα και πατημένε γραμματοσχρέε, τη μία πάνω στην άλλη, και τα μεταφρασμένα από Google και Skype, ηλικίγου και του ήρθε και όλα αυτά που εντάξει, μου έχουν βαρύσει καινούργιο νεφρό, ρε παιδί μου, χαλάει τα εκατοεκατομμύρια τώρακι. Χαλάει, χαλάει. Τουλάχιστον, γελάμε. Πέρα από αυτά, έχουν και πολλά τελείω επικίνδυνα, ακόμα και αυτά που είναι με σχετικά καλά ελληνικά. Μπορεί να καταλάβει, δηλαδή τεράστιο τη Λένε πράγματα τα οποία τελείως αντιπιστημονικά για επικίνδυνα. Για παράδειγμα, εν μέσω κοροναϊού λένε στου γιατρού ότι η πνευμονία προκαλείται μόνο από μικρόβια. Όταν έχουμε κορονοϊό, προκαλεί πνευμονία. Αυτό έτσι λέει, γιατί γελάμε, γελάμε, αλλά είναι η ρεμούλα που έχει πέσει αυτό το πράγμα είναι φοβερή. χαρά πάντως, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δώσει, έτσι. Ναι. Κάνανε <laughs> για να συνεχίσει να έχει κολέγια τι θα δίνανε ρε παιδί με αυτοί, τι, τι νομίζω ότι θα δίνανε ας πούμε. Καλύτερος πρέπει να είναι Πώ πώς λέγεται του Άδωνη. Η ελληνική παιδεία πώς λέγεται ξέρω εγώ. Αγωγή, η αρχαιοληνική αγωγή τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, η αρχαιοληνική άλλο... αγωγή και λοιπόν, πριν